Προβληματίζομαι, λυπάμαι, λυγόρετε ο ψυχής μου. Κλένε τα μάτια μου, κλαίει και ο ψυχής. Κι αν τα μάτια μου δεν έχουν δάκρυα, γιατί αυτά είναι του Θεού δώρο πίση. έχει την ψυχή μου, έχεις δάκρυνα πολλά. Φύμου, σπάσε τα νερμά των βαθών. Μεγαλώνοντας, κατάλαβα πολλά πως δεν έχουν σημασία τα ελίκα γαθά Σημασία και η αγάπη που έψαχνα να τη βρω Και τη βρήκα στον πατέρα, τον τριαδικό θερό Μόνος εσένα Θεέ μου Βρήκα την αγάπη που σου δώσα να πάρεις Τις αμαρτίες μας στην πλάτη, μόνο διπλά σε σένα Βρήκα τη θεστασιά που όλα αυτά τα χρόνια Ένιωθα μοναξιά, ένιωθα μόνος Έχασα τον προορισμό μου, κυφλωθήκα από τον πόνο Έχασα τον εαυτό μου, όμως σε κάθε δύσκολη στιγμή Ξέρω, είναι εκεί, σε κάθε βήμα μου Μέσα στη ζωή, συγχώρεσέ με πατέρα Έκανα λάθη, σε κι εγώ, μόνο όταν σε Ανιώνω που με κάθε τι που κάνω Εγώ ο ίδιο τη σταυρός Συγχώρεσέ με και εγώ αμαρτωλός Ξέρω ότι μόνο είσαι η αληθινή οδός Σε κάθε πρόβλημά μου Είναι εσύ ο γιατρό Πίσω σε σένα επιστρέφω πω ο άσο το σιός Σε με είμαι και εγώ αμαρτωλός Ξέρω ότι μόνο είσαι η αληθινή οδός Σε κάθε πρόβλημά μου Είσαι εσύ ο γιατρό Πίσω σε σένα επιστρέφω πόσο ο άσο το σιός Τον τη δύναμη να μένω πάντα κοντά σου Δεν θέλω θέα μου να φύγω ή με το Τον αμαρτωλό προσεύχομαι για να δω το φως Τ' αληθινό σαν γη κατάξερη. Σε διψάει η ψυχή μου μη φύγεις από πάνω μου Μην είναι εδώ μαζί μου Διαβάζοντα εσένα Την αγιαγραφή σε νιώθω πλάι μου Όταν κάνω προσευχή μέσα από εσένα Έμαθω να ζω τα σοφάλω για που είπες Δυστυχώς θετάτηρω την αγκαλιά σου Πεθυμένη να ψάχνω να βρω μόνο εσένα στη ζωή μου Θέλω να έχω για δειγό όμως πολλοί για οδηγό Αντωνόντα από τη δόσα φαίνουν μόνο τη βιτρίνα. Αν σε γω στην αλήθεια παραμένω, όσοι κι αν σε πόλεμα εδώ θα επιμένω. Συγχωρέσαι με, είμαι κι εγώ αμαρτωλό. Ξέρω ότι μόνο εσύ είσαι η αληθινή οδό. Στο κάθε πρόβλημά μου, είσαι ίσιο γιατρό, πίσω σε σένα επιστρέφω, πω σου άσω το με, είμαι κι εγώ αμαρτωλό. Ξέρω ότι μόνο εσύ είσαι η αληθινή οδό. Στο κάθε πρόβλημά μου, είσαι ίσιο γιατρό, πίσω σε επιστρέφω, πω σου το σιώ.